Κεφάλαιον ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 392, στίχη 1 έως 15, ο πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. 1. Μετατά αυτά ανεχώρησε ο Ιησούς στο απέναντι μέρος της λίμνης της Γαλιλαίας, η οποία ονομάζεται και τη βεριά. 2. Και τον Ικολούθη πολλή λαός, διότι έβλεπε τα θαύματά του που έκανε επί των αρρώστων. 3. Ανέβη δε το πλησίον ώρας ο Ιησούς και κάθει το εκεί μαζί με τους δώδεκα μαθητάς του. Τέσσερα. Επλησίαζε δε το Πάσχα η μεγάλη εορτή των Ιουδαίων. 5. Ενώ λοιπόν είτο επισχολημένος και και τους μαθητάς του, εσήκωσεν ο Ιησούς τα μάτια του και όταν παρετήρησε ότι έρχεται προς αυτόν πολύς λαός, λέγει προς τον Φίλιππον που κατήγεται από την περιφέρεια εκείνην. Από ποιον μέρος και με τι χρήματα θα ψωμιά ψωμιάδια να φάγουν οι άνθρωποι αυτοί. 6. Έλεγε δε τούτο ο Κύριος δοκιμαζω την πίστη του Φιλίππου και όχι επειδή ευρίσκεται το πραγματικο εις απορίαν περί του να κάνει, Διότι ο Κύριος είχε λάβει πλέον τας αποφάσεις του και γνώριζε τι έμελε να κάμει. 7. Απεκρίθησε αυτόν ο Φίλιππος. Ψωμιά αξία 200 δυναρίων δεν φτάνουν ει αυτού, όχι για να χορταστούν, αλλά και για να πάρει ο καθένα τον ένα μικρό κομμάτι. 8. Λέγισε αυτόν ένα από του μαθητά του ο Ανδρέα, ο αδελφό του Σίμονο Πέτρου. 9. Υπάρχει εδώ κάποιο νέο που έχει πέντε ψωμιά κρίθινα και δύο ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά τα ολίγα για τόσων πολλήν λαών. 10. Αλλά Ισού είπε τότε. Βάλετε του ανθρώπου να καθίσουν κάτω. Ή το δε την εποχή εκείνη χόρτο πολύ σφυτρωμένο των τόπων. Εκάθισαν λοιπόν κάτω πρώτον οι άντρε, στον οποίο ο αριθμό έφτανε περίπου τα 5.00. 1. Επίδε εδώ η Σούσυτα σκύρα στο του Σάρτου, και αφού ευχαρίστησε τον Θεών ο οποίο μα παρέχει όλα τα αγαθά, διεμοίραζε με στου μαθητά. Είδε μαθητέ διένυμαν τα κομμάτια στου ανθρώπου που εκκάθυντο. Ομοίωση μοίρασαν και από τα ψάρια όσων ήθελε ο καθένα για να χορταστεί. 12. Αφού δεν χορτάστησαν όλοι, λέει ο Ιησού μαθητά του, μαζεύσαν τα κομμάτια που επερίσευσαν, ώστε να μην χαθεί τίποτε. 13. Εμάζευσαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια με κομμάτια από τα πέντε κρυθαρένια ψωμιά, τα οποία είχαν περισσεύσει σε εκείνου που είχαν φάγει. 14. Οι άνθρωποι λοιπόν, όταν είδαν το θαύμα αυτό που έκαμεν ο Ιησούς, έλεγαν ότι «Αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης ο οποίο, σύμφωνα με την ιστοδευτερονόμιων προφητείαν του Μωυσέως πρόκειται να έλθει στον κόσμο». 15. Κατόπιν λοιπόν από την εντύπωση και των ενθουσιασμών αυτών του πλήθους, ο Ιησούς, επειδή αντελήφθη ότι σκοπεύουν να έλθουν και να τον αρπάσουν για να τον κάμουν δια τη βίας βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν στο όρο όρος αφού προηγουμένως εινάγκαζε τους μαθητάς του να αναχωρήσουν με πλοίον.